W music Heaven, Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven Η λύση βρίσκεται κοντά στην ίδια τη ζωή σου, Στον τόπο το δικτυακό με μουσικού σου, Παραδείσου του μουσικού σου σου. του μουσικού σου σου του μουσικού σου <στασίλυν> <στασίλυν> Κάθε Κυριακή 6 με 8 το βραδάκι Χάρη υποδέχεται νέους δημιουργούς, μουσικούς πίτες, μπάντες καλλιτέχνες που μιλούν για τη δουλειά τους για τη ζωή τους και συχνά τους χαιρόμαστε σε μικρές live καταθέσει. μόνο για εσάς τους ακροατές του Music Heaven Ραίτιο Κυριακάτη και επισκεπτάς με το Χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven κάθε Κυριακή 6 με 8 Καλησπέρα σε όλους είναι το Music Heaven Radio είναι η εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτες και ποια είναι επισκέπτες απόψε αυτό το όμορφο Κυριακάτικο απόγευμα του φλεβάρι την πρώτη Κυριακή του φλεβάρι. Είναι απόψε, ξεχνάτε Είναι η Μπέτη Χαρλάφτη, Καλησπέρα Μπέτη Χαίρετε αγαπητέ <laughs> Ποια είναι η Μπέτη Θα το μάθετε πολύ σύντομα Καθώς εκτός από όλα αυτά που θα ακούσετε Να μας τραγουδά Θα πούμε και πολλά εμείς εδώ Βεντούλα θα κάνουμε Και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα Να συμμετέχετε στην παρέα μας Να χαιρετήσω όλους τους ακροατές Της εκπομπής Κυριακάτη και να θυμίσω την δυνατότητα που έχετε να μπαίνετε και να γράφετε μηνύματα Και να τα στέλνετε εδώ να τα βλέπω και να τα μεταφέρω της μετης. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ πολύ φρέσκια Μπέτη δισκογραφική σου δουλειά Έχουμε την πρώτη σου ουσιαστικά mm -hmm. Πρώτη ever <laughs> Πρώτη ever παρουσία Και για όσους ήδη σε γνωρίζουν δεν θα τους κάνει φανταζόμεν εντύπωση η επιλογή σου να... για το περιεχόμενο που έκανες ε, στο δίσκο αυτό γιατί αποτελείται από τραγούδια του Μιχάλη Σουγγιούλου mm -hmm. θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν το κλασικό το ευνόητο α, πως και έτσι, όχι γιατί είναι κάτι που θέλει πολύ φαντασία για να το <χω> καταλάβουμε, απλά ε, γιατί οι ακροατές μας δεν γνωρίζουν τη μέχρι mm -hmm. τώρα σου και τις επιρροέ σου πώς επελέγει ο Μιχάλης Σουγιού. Ναι. Ως πρώτη λοιπόν, παρουσία της Μπέτης Χαρλάφτη σε δίσκο. Ο Μιχάλης Σουγιού, λοιπόν, και οι δημιουργίες του επελέγησαν από εμένα ως, ως πρόγραμμα συναυλιών, αρχικά. Mm -hmm. Μεταξύ πολλών άλλων που τραγουδό τέλος πάντων, ειδών και συθετών. Είχε προηγηθεί δηλαδή. Είχαν προηγηθεί βέβαια εμφανίσεις με παρόμοιο πρόγραμμα θεματικά και ενοχιστρωτικά, Μάλιστα. από τον ίδιο συνεργάτη και ενοχιστρωτή, τον Γιώργο Τουσχυνά. Αυτό το πρόγραμμα έτρεξε περίπου 1,5 χρόνο πριν προκύψει το ΣΥΔΗ. Το ΣΥΔΗ όμως προέκυψε από τον κόσμο. Τόσο απλά. Μάλιστα. Δηλαδή σχεδόν δεν το επέλεξα εγώ, αλλά οδηγήθηκα εκεί από την αντίδραση του κόσμου και από αυτό που, που εισέπρετα από τις live εμφανίσεις του προγράμματος αυτού. Ε τώρα και πως να μην α, τρελαίνεται ο κόσμος ε, με τραγούδια σαν και αυτά που θα ακούσουν σήμερα οι ακροατές μας γιατί πραγματικά ο Μιχάλης Αγιούλ είναι από τους μεγάλους τη ελληνική μας και όσοι οι νεότεροι δεν τον γνωρίζουν είναι πολύ πολύ ωραία φορμή να τον γνωρίσουν από όσα μαζί μας. Λοιπόν ας ξεκινήσουμε την ακροασή του δίσκου ο οποίο έχει τίτλο «Ποια ανάσυση» Ο τίτλος πια να είσαι εσύ τώρα» είναι υπονοούμενο mm. για σένα. Oh, ο σα κάνει τις σκέψεις του. <laughs> <laughs> για να δούμε λοιπόν ποια να είναι αυτή η πέτη η Χαρλάστη που είναι εδώ δίπλα μου. Να μεταφέρω εγώ την... Την πολύ γλυκιά παρουσία τη και ένα πολύ πολύ ζεστό χαμόγελο που ξεκινάει έτσι χαμογελαστά. Να σε καλά, κόσμο, να Λοιπόν, καλά. πρώτο τραγούδι, ποιο άλλο, α ερχόσουν για λίγο. Α, απλά να επαναλάβω γιατί θα πούμε πολύ περισσότερα για το Γιώργο Σινά αργότερα ότι ο Γιώργος Σινά λοιπόν είναι ο, ο βασικό ναι, για τους και για Γιώργο για να ακούσουμε για λίγο. Να σε αλήθεια το βράδυ αυτό Που είμαι μόνος μα τόσο μόνος Και που μαζί μου χαίζουν κρυφτό Πότε η θλίψη και πότε ο πόνος Που να σε αλήθεια το βράδυ αυτό Που με χτυπάει τα γριοτα γέριν. έρθεις και εμένα φιλή με γεμίσεις με καλοκαίρι, ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φριχτό μου σκοτάδι και στα δύο σου τα χέρια να με σφίξει. Α ερχόσουν για λίγο, πια σιγανά σου. σε ναρθείς το βράδυ αυτό Σ' αυτού τους δρόμους που σ' αγαπούνε Το τουετάκι τους, το γνωστό Τα βήματα μας να ξαναπούνε Μου να σε το βράδυ αυτό Που γίνε φίλο, ξέρω η ελπίδα Να κοντά μου, να φύγεις από του πόνου την καταιγίδα Ασερχόσουν ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ να γεμίσεις με φως το φριχτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξει Α ερχόσουν για λίγο κι μετά για λίγο, λοιπόν αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ ε, να μου θυμίζει μόνο τους τυχουργούς ε, γιατί... Βεβαίω, ο Μίμης Τραϊφόρος ήτανε... ναι. Στο συγκεκριμένο. στο συγκεκριμένο κομμάτι Άλλωστε α, Να θυμίσω εγώ ότι τα περισσότερα κομμάτια Είναι σε συνεργασίες με το Τραϊφόρο, το Σακελάριο Τον α, Γιανακόπουλο Αλλά θα τα λέμε mm -hmm. Σε κάθε τραγούδι mm -hmm. Ακούγοντα λοιπόν το πρώτο κομμάτι του δίσκου ε, Η πρώτη μου αίσθηση είναι Ότι από μια κλασική τη μελωδία Που την ξέρω mm -hmm. να την τραγουδάει ο παππού μου Ο πατέρας μου αλλά και εγώ ο ίδιος ε, αλλά ε, Δεν μου φάνηκε κάτι παλιωμωδίτικο ε, Εν τω μεταξύ παρατήρησα ότι πρέπει να έχετε πειράξει Λίγο και το, το ρυθμικό μέρος Και το έτσι στην εορχή στροφής Παίζουνε πολλά Για πες Φέ. μας λίγα πράγματα ε, Μποσανοβίζει λίγο Κρατώ <laughs> αυτό το ότι δεν σου φάνηκε παλιωμωδίτικο Καθόλου ήταν και, σαν... πρώτα απ' όλα χαίρομαι Γιατί όπως φαίνεται Όπως καταλαβαίνω και όπως έχουμε καταλάβει Και από τις κριτικές δηλαδή ε. Το δίσκο αυτού αυτή είναι και η επιτυχία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, της δουλειάς αυτής. Ε, έχει φρεσκαριστεί εντός εισαγωγικών, χωρίς να πειραχτεί με ηλεκτρονικά, μέσα, με πιτάκια που λέμε. Είναι όλα φυσικά, τα όργανα κλπ. Έχει όμως φρεσκαριστεί ενόχιστρωτικά, ενοχι, ε, κυρίως και από την ερμηνεία που τέλος πάντων εγώ α, απέδωσα, όπως την πράτο όπως εσπράττω εγώ τα κομμάτια του Μιχάλη Σουγιούλ και με την ενοχίστρωση του Γιώργου του Σχοινά και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε και θα ακούσετε στη συνέχεια Δηλαδή, α, αυτό, έτσι να το πω με μια κουβέντα ακούω ε, μια νέα ε, δροσερή φωνή, μια νέα κοπέλα να τραγουδάει σεβόμενη το στυλ το παλιό αλλά ε, χωρίς να ε, Παλαιομωδίζει ε, Να ακούγεται ένα τραγούδι που θα μπορούσε να έχει γραφτεί σήμερα mm -hmm. Βέβαια αυτή είναι και η μεγάλη αξία Να απολογίσουμε τον μεγάλο συνθετό Δηλαδή όταν οι μελωδίες αυτές Βέβαια, Ακούγονται εννοείτε. και το 1940 ξέρω εγώ, 40 πόσο το έχει γράψει Αυτό Έτσι, το κομμάτι Μέχρι το 2013 Βέβαια. που ήδη Α, Ακριβώς η βάση και όλο αυτό Το πράγμα δεν θα γινόταν αν ο Μιχάλης Σουγιούλ Δεν ήταν η, η μουσική προσωπικότητα Που υπήρξε κι αν δεν είχε αυτές τις τεράστιες δυνατότητες όπως αποδεικνύει και η δουλειά του, αλλά και το βιογραφικό του. Βλέπω εδώ ε, τα πρώτα μηνύματα των ακροατών. Το πρώτο μήνυμα ήταν αυτό που σου είπα πριν. Ε, Χάρη τσέχαρε αν είναι το μικρόφωνο. Ξέσεις που με το τραγούδι <laughs> και ακούσαμε. Ακούσαμε. Ακούσαμε τα Πού, πού, που καήκαμε. Ακουγόταν πίσω ένας ψήθιρος το τραγουδάκι και ίσως σου ενοχλ Καλησπέρα και καλή εκπομπή από τον ε, Τρελάκια μα. Επίση, ε, Μπέτη, καλησπέρα και καλή επιτυχία στην πρώτη του δοσκογραφική προσπάθεια. Mm -hmm. Ακούω μια πολύ όμορφη φωνή από την Ήλιο. Και. Ναι, να καλά. Ε, θα έχουμε, ελπίζω, τη συμμετοχή των ακροατών. Εγώ να καλησπέρισω την Κελίνα 8, την Ελεχρίστα, τον Καptem Morgan, το Lukác 76GR ε, και φυσικά την Ήλιο και τον Τρελάκια που ήδη είναι στο δωμάτιο mm -hmm. επικοινωνία και τα λέμε. Δεύτερος αθμός αυτού του CD είναι το βρέχει βρέχει Αυτή τη φορά στοιχουργός ο σπουδαίος Ακελάρης mm -hmm. Αυτή η εποχή ε, σημάδεψε μια γενιά ανθρώπων Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα πριν ότι ακούω ακόμη και τα τραγουδάνε. Δηλαδή ακούω τον πατέρα μου στο μπάνιο ας πούμε Αυτά τα τραγούδια λέει mm -hmm. Απ' την άλλη όμως έχω συλλάβει και τον εαυτό μου όποτε τα ακούω να τα σιγοψιθύριζω οπότε αυτή η απόφασή σου να, να κάνεις αυτή τη συλλογή ε, νομίζω είναι ότι πιο καλό θα μπορούσε να σκεφτείς και εγώ αυτό νομίζω <laughs> ε, το απορία άξιων δεν είναι πως το τραγουδάει ο πατέρας σου ο πατέρας μου, μητέρα μου το απορίας άξιων είναι πως ε, από ό,τι διαπιστώνω τα τραγουδούν άνθρωποι της δικής μας γενιάς και ίσως και μικρότεροι εγώ εκεί εξεπλάγι α πούμε, Όταν έβλεπα νέους ανθρώπους Και βλέπω στα live, στις ζωντανές εμφανίσεις να... Πρώτα απ' όλα να έρχονται Που σημαίνει ότι τους αφορά ένα τέτοιο πρόγραμμα Και δεύτερον να περνάνε πολύ καλά Και να τραγουδούν και να γνωρίζουν τους στίχους Εκεί πραγματικά εκπλήσωμαι Είναι κάτι που ούτε εγώ το περίμενα Και αυτό λέει πολλά για τη δουλειά αυτών των ανθρώπων Και εκείνης τη εποχή. Μετά από τόσες δεκαετίες όπως είπες και επίσης λέει και αρκετά για τον τρόπο που τα διαχειρίζεστε αυτά τα κομμάτια Γιατί μια πολύ πώς να το πω, παροχημένη, πούμε, παροχημένη απόδοση, απόδοση Δεν νομίζω να τα έφερνε στα χίλια να τα σιγότερα γουδάνε τα νέα παιδιά τώρα Αλλά και μια πολύ χωρίς σεβασμό επίσης σεβασμό με την έννοια Ότι εγώ ξέρεις δεν είμαι πολλέ φορέ μου αρέσει να αλλάζουμε τα φώτα Μάλιστα, ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε αργότερα. Γιατί <χι> <ίδιες θα> μιλάω <χι> <χι> Στο σχολείο, στη γιορτή τη 28η Οκτωβρίου, αφού έπαιζε ε, το ακορντεόν ή το αρμόνι, δεν θυμάμαι, ή εί εί είχαμε βάλει μια μελόδικα, την εισαγωγή τη μελωδίας στο μετά πλάκωνε ηλεκτρική κιθάρα με παραμόρφωση, <χι> μπάσο, τραμ, δυνατή και κάνε είχαμε κάνει μια διασκευή φοβερή αυτού του <χι> κομματιού, το οποίο βέβαια τα παιδιά εκείνη τη ηλικία δεν το. Γνωρίζανε τόσο Δεν είχαν μάθει ακόμα περί Ξέρανε απλά παιδιά της Ελλάδος παιδιά mm -hmm. Και γινότανε χαμός mm -hmm. Θέλω να σου πω Δεν είμαι, mm -hmm. δεν είμαι κατά το να πειράζει, mm -hmm. Αλλά να πειράζει δημιουργικά Δηλαδή να πειράζει έτσι ώστε mm -hmm. Να έχεις κάτι καινούργιο προτείνεις έτσι, ναι. ακριβώς, ακριβώς Αλλιώς γιατί να μην ξανακούσουμε το αυθεντικό ακριβώς, Έτσι ακριβώς. είναι αυθεντική Και ε... εγώ με πολύ έτσι ε, με πολλή σκέψη και στην αρχή ε, επιφύλαξη ε, προσέγγισα όλη αυτή τη δουλειά και προέκυψε και η απόφαση ακριβώς για τους λόγους που αναφέρεις γιατί φυσικά ο Σουγιούλ έχει δισκογραφηθεί πολλά έτσι, και από τεράστιους ερμηνευτές και... Βέβαια. είναι τα τραγούδια Α, τέτοια που ναι. ε, γενικότερα μας γράφουν οι δύο ακροτές μα το παλιό τραγούδιο επιστρέφης να εκφράζει την ανάγκη μας να πιαστούμε από κάπου Αυτά είναι τα λόγια τη Ερατό. Λέω Ερατό, ξέρω ότι λέγεται Ερατού, όπω η Ρος λέγεται Ιρού, αλλά νομίζω στη δημοτική λέγεται και το Ερατό, ναι, και, και το Ιρό, ε, το... Έτσι δεν Μεγάλη είναι. είναι Μαργαριτάρι. <laughs> λοιπόν, ε, αν και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα τη Ζεχρά, ήδη προανήκηλα όμω το βρέχει. βρέχει Πάμε να ακούσουμε σε στίχου του Αλέχου Σακελάριου αυτό το κομμάτι, και εδώ είμαστε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μα. σ' όλο το παραθύρο μου βρέχει, βρέχει, βρέχει, βρέχει όλα τη γωνιά του δρόμου Έριμένο να φαντάζω εξωτρέχουν όλοι από τα Έξω από το παραθύρο μου. Βρέχει βρέχει, βρέχει, βρέχει το χαμένο των δειρο μου. Έω μαζί με τη Τα μακριά κι όλα βρέχει, βρέχει, βρέχει κι όλα. Κλαί δάκρυ η μου ψυχή. Πού να είναι, ποιο να ξέρει, Πού να είναι αλήθεια τώρα, Τόρνα που χωδώσει Τώρα που χωδωσει Στην καρδιά της συνεφιά και έχω τη βροχή στα μάτια Στην καρδιά της συνεφιά Ήταν και μάστορες όμως. Ακούμε τους στίχους και λέμε ότι πραγματικά εντάξει... Ε... Δεν λέμε τώρα για πίσι, λέμε όμως για μάστορες της Άλλο mm -hmm. mm -hmm. ε, Άλλωστε για μένα αυτό έχει αξία. Στην τελική άλλο η πίεση και άλλο. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να έχουμε κάτι στην Ελλάδα που δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες ε, και σε ποιο βαθμό υπάρχει, να έχουμε... Υπέροχη ποιήση, μελοποιημένη και μάλιστα με τρόπο που να τραγουδιέται από το λαό. Mm -hmm. ε, αυτή η δουλειά που έχουν κάνει οι μεγάλοι μα συνθέτε είναι Ακριβώς, φοβερό. Yeah. Αλλά ε, αυτό που έλεγα, εννοούσα ότι είμαστε πολύ τυχεροί για αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα. Αλλά από την άλλη, είναι και πολύ όμορφο πράγμα ο στίχο να είναι στίχο. Δηλαδή, να λέει κάποιε κουβέντε απλέ, το νόημά του να μην είναι ασαφέ. Ε: επίσης να ταιριάζει πάρα πολύ με το ρυθμό, δηλαδή να μην αναγκάζει το συνθέτης ακροβασίες, να σέβεται τον mm -hmm. ρυθμό του την, mm -hmm. το, το μέτρο του, όλο το το τεχνικό κομμάτι δηλαδή, των στίχων και ειδικά όταν αυτό γίνεται με ομοιοκαταληξία που σε περιορίζει, δηλαδή έχεις ας πούμε θες να πεις κάτι συγκεκριμένο και όμω πρέπει να ομοιοκαταληκτήσεις άρα πρέπει να πεδίψεις πάρα πολύ το μυαλό σου ε, τα λέω όλα αυτά λοιπόν τόση ώρα για να καταλήξω <χω> στο, στο ότι σέβομαι πάρα, πάρα πολύ τη στοιχουργική. Ε, τη θεωρώ τέχνη σπουδαία και δεν είναι ανάγκη να είναι πάντα ποιήση. Δηλαδή δεν και καλά όλοι οι μεγάλοι, ε, πρέπει να του λέμε ποιητέ. πούμε, κάποιου στοιχουργού δεν είναι να σε λένε ποιητή. Είναι μεγάλο στοίχημα το να εκφράσει το λαό μέσα από λέξει που τι καταλαβαίνει, που είναι καθημερινέ του και να το κάνει αυτό καλά. Mm -hmm. Νομίζω χάρη κι εσύ έχει ε, άποψη ε, από πρώτα χέρι, ah, γιατί γράφει, ξέρω. Ναι, εντάξει. Οπότε... <laughs> ναι, εντάξει Α να, ευχηθούμε να ε, έρθουν έτσι τα πράγματα στο μέλλον, ώστε όλοι μα να έχουμε ελευθερία έκφραση. Γιατί έτσι όπω είναι οι εποχέ, δυστυχώ δεν έχουμε ελευθερία έκφραση. Γιατί για να εκφραστεί χρειάζονται νομίζω, κάποια προαπαιτούμενα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε ελευθερία. Τελεία. Γυρίως, τελεία <laughs> αυτή τη στιγμή. <laughs> Πε το ψέματα μην ανοίξω τώρα αυτή κουβέντα γιατί θα χάσουμε το όμορφο Βεβαίως. ταξίδι του δίσκου ε, έχουμε να παρουσιάσουμε 12 κομμάτια και στη συνέχεια τη εκκόπης έχουμε πολλά ακόμη mm -hmm. γιατί η Betty Hart έχει μια αρκετά σημαντική πορεία από ζωντανές εμφανίσεις και σε πιο λυρικά πράγματα και σε πιο κλασικά πράγματα σε... θα, θα τα πούμε εν καιρό έχουμε να ακούσουμε δηλαδή δεν θα ακούσετε μόνο Μιχάλη Σουγιούλ όχι ότι αυτό θα ήταν λίγο θα έφτανε για να περάσουμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα να διαβάσω και τα μηνύματα είναι ο καλός μου φίλος ο Zero Project κατά κόσμο ο οποίος γράφει ωραία μουσική συντροφιά και ταιριάζει με τη μικρή γλυκιά μελαχολία της Κυριακής mm. <laughs> πάντα Κυριακή έχει μια Κυριακή, έτσι, ε, ναι, ναι. Πάντα. και αυτό γιατί συνήθως από δεύτερα ο κόσμος δουλεύει. Ναι είναι αλήθεια. Βέβαια για μας τους μουσικούς δεν είναι πάντα έτσι. Ναι. Γιατί για μας η κυριακή είναι συνήθως η, η πρώτη ημέρα της ε, αργίας ναι. και είναι, Νιώθουμε μια ανακούφιση ξεκουραζόμαστε. Φράγματι. Νιώθουμε όμορφα της κυριακής Φράγμα, συνήθως. Φράγματι. Έτσι είναι, mm. είναι ανάλογα τι κάνεις Κάθε yeah, μέρα yeah, παίρνει το χρώμα yeah, yeah. της Αλλά mm. δεν είναι τυχιότητα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ Για πολλούς το σπουδαιότερο Η συνεφιασμένη Κυριακή έτσι Πραγματεύεται ακριβώς αυτήν την ατμόσφαιρα mm -hmm. Λοιπόν, τρίτος σταθμός Στο «Πια νάς εσύ» Που είναι ο τίτλος του CD της Μπέτης Χαρλάρτη Είναι η ξενομανία τραγούδι, σε στίχους, uh, του Κώστα του Κοφινιώτη είναι <συμίως> της γενιάς uh, κοινής Σακελάριο, το του Σακελάριου, του Τραϊφόρου, του Γιανακόπουλου είχε σχέση με κάποια ελληνική ταινία τώρα που το σκέφτομαι ή μάλλον καλό λάθος, ίσως δεν είναι αυτό συγκεκλή... γιατί όσο ο Σουγγιούλη είχε γράψει πολλά <συμίως> κομμάτια <συμίως> για το ε, θεατρικά για ταινίε. ας το ακούσουμε όλοι μαζί εδώ είμαστε να τα κουβεντιάσουμε Και να πούμε, εγώ θα διαβάσω μερικά πράγματα Για τον Μιχάλη Σουγιούλ μετά έτσι για Όσα νέα παιδιά δεν έχουν ακουστά έτσι, Τι ήταν αυτός ο καλλιτέχνης Ας πούμε και δύο κουβέντες Βεβαίω. Ε, οφείλουμε. οφείλουμε Ξενομανία Σα τραβά προχωράλα σου. Κι κάντε σκάμπα σου. Κουτάει λίγη κακάλα καλά. Κάπτιον σι να δισεί. Μιλού. Λεν πως έχουν ζήσει χρόνια στο Παρίσι κι όλα γαλλικά πουλού Αλλάξαν οι τρόποι, γίναμε Ευρώπη, ξένοι όλοι να φαίνονται ζητού Και τους μενιδιάτες σαν αριστοκράτες, τους ακούς να χαιρετού. και μας έκανε να κουνιόμαστε και να αισθανόμαστε έτσι αυτή την ατμόσφαιρα εκεί του Μεσοπολέμου να πω εκείνες τις εποχές πάντως mm -hmm. που αυτό το είδο της μουσική κυριαρχούσε να καλησπεριούσε στην παρέα μας και το Γιώργο σκηνά. Mm -hmm. ο οποίος μας ακούει τώρα είναι το μότιλο κομμάτι του δίσκου το πιανά εσύ» μετά την ξενομανία Αφού το ακούσουμε θα μας πεις αναλυτικά έτσι, Για τους συντελεστές του δίσκου mm -hmm. Για τους μουσικούς Για όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει Λοιπόν ας ακούσουμε όμως το πιανάς εσύ σουρουπώνει και είσαι πάντα βιαστική μικρούλα μου περαστική Ποιά να σ' εσύ, ποιά να σ' σε εσύ Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι Φτάξ' θα σου νιάτα μαρένει Της τι, ποιος ξέρει τι Ποιος ξέρει τι Όπως περνάς λυπημένη Εσύ. Ποιος ξέρει τι, ποιος ξέρει τι Τα ξανθά σου μια τα μαραίνει Της επικραίνει ποιος ξέρει τι Ποιος ξέρει Ναι. Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας ραδιόφωνο Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο είναι η εκπομπή Κυριακάτη και οι επισκέπτες όπως κάθε Κυριακή 6-8 το απόγευμα εδώ στο Music Heaven Radio και έχω κοντά μου την Betty χαρλάφτη Έχω να καλησπερίσω καταρχήν τον Σίμω τον Κουσκούνη που ήρθε στην παρέα μας. Ο Σίμος είναι α, σπουδαίος κιθαρίστας, θέτη ηχολύπτης και με την ευκαιρία αυτή α, να προαναγγείλω και την εκπομπή της επόμενης Κυριακή, που θα είναι καλεσμένος ο Σίμος, α, μαζί με τον α, Γιάννη τον Απόδιακο, τον α, τραγουδοποιώ και φίλο. Αλλά προς το παρόν να μεταφέρω τα μηνύματα των Κροατών, να κάνω και ένα refresh, μπράβο, που μου το είπεν τα παιδιά, είναι και αυτά τα τεχνικά που πρέπει να κοιτάμε. Λοιπόν, λέει ο Zero Project, δεν γίνεται να μην κάνω και μια τεχνική παρατήρηση, αξιοσημείωτη ότι ερμηνευτική καθαρότητα στη φωνή, χαρητήρια. Η... η ηλιογράφη Είναι και δύσκολο το είδος αυτό κατά τη γνώμη μου Και όπως προείπα η φωνή της Μπέτης Είναι η πλέον κατάλληλη για αυτά τα τραγούδια Τα αποδίδει περίφημα Και πολύ προσεγμένη και η ενορχίστρωση Καθώς και η μουσική απόδοση των κομματιών Μπράβο σας παιδιά Ευχαριστούμε ευχαριστούμε πολύ όλους <laughs> Και ο Σίμω Ακουσκούδης μας γράφει «Καλησπέρα στην Παρέα, πολύ όμορφη φωνή, καλή επιτυχία στην Πέτη» Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ Ειδικά ευχαριστώ. αυτό το γερμανία σου στο «Πιανάς εσύ» Καλά, θα ακούσω και τα υπόλοιπα, δεν καταλήγω ακόμη Αλλά νομίζω <laughs> ότι εμένα με κέρδισε πάρα πάρα πολύ Δηλαδή ο τρόπος που το είπες σαν να μην ήταν παλιό τραγούδι Σαν να γράφτηκε τώρα <laughs> το μετέφερε. Ε, δεν καλησπέρισα τον Στίμον, δεν καλησπέρισα κι άλλου, αλλά τέλο πάντων σα ζητώ συγγνώμη. Εδώ είναι, είμαστε μια παρέα στο Music Heaven Radio. Είχα υποσχεθεί λοιπόν ότι θα πούμε δύο λογάκια έτσι για το Μιχάλη Σουγιούλ. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο λοιπόν, άσημο να συνεχίσω τώρα που έχει πάρει ροδάνη γλώσσα μου. Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μιχάλη Σουγιούλ Τζόγκλουβ, ο οποίο γεννήθηκε το 1906 στο Αϊδίνιο της μικρά ε, μια εποχή που ήταν μεγάλο πολιτιστικό κέντρο η... Η στη μικράσια Ασία. Το Παρίσι της Ανατολής. Παρίσι Ανατολής, ε, με σπουδαία πολιτιστικά κέντρα, με χώρους... Ε, Πολύ προχωρημένη η πολιτιστικά κοινωνία αυτή. Ενδεικτικά, απλά να αναφέρω ότι είχε τέσσερα λυρικά θέατρα. Ναι. Σκέψου ότι εμεί Πα... έχουμε μόνο τρία θέατρα. Στην, στην Ελλάδα. Ελλάδα του 2013 έτσι. έχουμε μόνο τρία. Σε όλη την Ελλάδα. Έτσι Σε όλη, έτσι. βέβαια. Είναι η λυρική σκηνή. Το Μέγα Μουσική και... και το Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκη. Mm -hmm. σω να δικό και κάποια άλλα που σαφώ φιλοξενούν λυρικέ εκλογέ, από... αλλά ουσιαστικά οι φορεί είναι αυτέ. Ε, Αυτή είναι που έχουν και σταθερή παρουσία. Μία. μία και μόνο πόλη, η Σμύρνη. Είχε τέσσερα. Τι άλλα θα ε, η οικογένεια του Μιχάλη ε, ε, Σουγιούλ ε, πλούσι δερμαθέμπορη μετανάστευσε στην Αθήνα το 1920 πριν την ε, κρασιατική καταστροφή και ο νεαρός τότε Μιχάλης αρχικά εργάστηκε ως αυτοδίδακτος πιανίστας πριν ταξιδέψει στη Μασαλία για μουσικές σπουδές Χρησιμοποιούσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Σουγιούλ από το 1931. Οπότε και περιόδευσε στην Ευρώπη ως μέλος αργεντίνικης ορχήστρας. Βεβαίως. <laughs> Ήταν συγγενής της Έλλης Σουγιούλ Τζόγλου σε Αϊδάρη, της γνωστής προπολεμικής φωτογράφου Νέλις. Α, γι' αυτό μου λέγες για την Έλλη πριν. Ναι, λοιπόν, ναι. Και τώρα που διαβάζω το βιογραφικό του όλοι πιστεύω ότι ξέρουμε αυτές τις καταπληκτικές φωτογραφίες εκείνης εποχής της Ασπρόμαβερς της Νέλης τα Νέλη. γυμνά στην Ακρόπολη και νέ, νέ, νέ, νέ, νέ, νέ. πολύ χαρακτηριστικές, πολύ χαρακτηριστικές. καλέσθητες λοιπόν ο Μιχάλη Σουγιούλ πέθανε το 58 που από πολύ νέος 52 χρονών από δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο στην Αθήνα την να πούμε ότι υπήρξε πολυγραφότατος στο είδος της ελληνικής ελαφράς μουσικής κατά το Μεσοπόλεμο και την πρώτη μεταπολεμική μεταφυλιακή δεκαετία γράφοντας περισσότερα από 700 τραγούδια σε όλα τα στυλ τα γκόρο, μάτζες, βάλ, δημοτικά, πατριωτικά, λαϊκά και με μεγάλη εμπορική επιτυχία. Και είχε γράψει... Μουσική για 45, παρακαλώ, θεατρικές επιθεωρήσεις και 10 κινηματογραφικές ταινίες Να πω μερικούς τίτλους γιατί μπορεί να μην γνωρίζουν πολύ ε, τους συνθέτες Αλλά σίγουρα ξέρουν τις ελληνικές ταινίες Οπότε mm -hmm. η μουσική που είναι στι ταινίες Ένα βότσαλο στη λίμνη, Σάντα Τσικίτα, ο Θανασάκης ο πολιτευόμενος Το Σοφεράκι, μια ζωή την έχουμε και πολλές άλλες Ήταν του Μιχάλη Σιγιούλη ε, καλά, ο, ήταν μαέστρο σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα τη εποχή, μέλο εταιρεία θεατρικών συγγραφών και μουσουλμών, διευθυντή ε, ακρόαση ελληνική ραδιοφωνία, των εταιρεών Δήσκων Κολούμπια και Πάρλοφων τη εποχή. Είναι πολλά. Μην συνεχίσω να λέω άλλα γιατί δεν τελειώνουμε ποτέ. Απλά να πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι ένα πασίγνωστο, άλλα τη. Είναι πιο λαϊκό τρόπο αυτό, πιο. Ή τον μπερδεύω. Όχι, ε, σωστά. Ναι, πίερ, είναι πίερ, το λαϊκό, λαϊκό τραγούδι. Άλλα, για να δούμε. Ε, Αποδίδεται λαϊκό τραγούδι. Πάρα <laughs> <γιατί, laughs> Μου ρίξατε μια λοξή ματιά και λέμε. Όχι, όχι, ή, όχι, δεν ήταν λαϊκό τραγούδι. ήταν λαϊκό Για να δούμε τι <laughs> μας είχε ετοιμάσει ο Γιώργος Κινάκη με σε αυτή τη διασκευή του. Άλλα Με μαγέψανε τα μάτια, τα μεγάλα τη. άλλα τη. Κι παντίον τη ζωή μου τη, τη. Κι παντίον τη ζωή μου τη, Άλλα της με τα μάτια τα μεγάλα της Άλλα της. της Και εξηγέ πώ πως έρθει στην κεφάλα τη. Και εξηγέ πως της έρθει στην κεφάλα <laughs> έχει, έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά ο Γιώργος Σχοινάς Οπότε είναι ώρα νομίζω να μιλήσεις για, και για τον Γιώργο Αλλά και για όλους τους συντελεστές του δίσκου Βεβαίως πρέπει, είναι, Από αυτά που ακούμε είναι, είναι, είναι πολύ δουλειά, καλή δουλειά, μυσική δουλειά. Βέβαια ήταν καθοριστική έτσι, η συμβολή του Γιώργου Α, Πρέπει να πω ότι όλο αυτό το πράγμα το ευχαριστήθηκα πολύ Όλο αυτό το ταξίδι γιατί είχα δίπλα μου πολύ όμορφους και ταλαντούχους ανθρώπους οι οποίοι ήτανε η μουσική μου βέβαια ο Μιχάλης ο Σιδηρόπουλος που έπαιξε το μπάντζο, το μαντολίνο και τη κιθάρα ο Μιχάλης ο Δανιάς στο βιολί, εξαιρετικός mm -hmm. ο Νίκος ο Καπηλίδης στα drums ε, φοβερός ο Νίκος ο Αντώνης ο Τσίκας στο μπάσο Πάντα όταν ακούω τη σημερινή εποχή ε, σε δίσκο και όχι προγραμματισμός ε, τυμπάνων mm -hmm. ε, γιατί πια ε, να ομολογήσουμε ότι έχει προχωρήσει τόση τεχνολογία που ένας καλός προγραμματισμός τυμπάνων δεν θα καταλάβει mm -hmm. κανένας ακροατής τι παίζει yeah. αλλά το γεγονός όμως ότι γίνεται η ηχογράφηση τυμπάνων κανονικότατη από ντράμερ, πάντα με ενθουσιάζει αυτό <laughs> Χαίρομαι που το εκτιμάς, χάρη. Yeah. κανονικότατη, όλα τα όργανα είναι φυσικά όπως προείπαμε ο... ο Στέλιος ο Βαρβέρης έπαιξε το κουζούκι στα πιο λαϊκά κομμάτια, ο Λευτέρης ο Πουλιού με το εξαιρετικό του σαξόφωνο και τα πνευστά γενικώ και βέβαια ο Γιώργος ο Σχοινάς που έπαιξε το ακορντεόν και το πιάνο στο δίσκο και έκανε και την ενορχήστρωση, ε, ο οποίος ε, πρέπει να πω ότι, όπως είπα πριν, ήταν καφοριστική η δουλειά του ε, για να βγει το αποτέλεσμα που ακούτε σε όλο αυτό το, το δίσκο Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω τον Κώστα Μάντζιο, που με πολύ έτσι, χαρά ήρθε και τραγούθησε στο μου. Ο θα μου, αργότερα Κώστας. <laughs> και πολλοί άλλοι άνθρωποι, ο Θανάσης ο Γκίκας, ο Ιχολύπτης μου, υπέροχος. Ο Φιδηρίο Πρίντεζη, η Έλληνα Χριστάκου. Πολλοί δηλαδή μου έδωσε ουσιαστική στήριξη και βοήθεια και δύναμη και μόνο, σε όλο αυτό πράγμα. και κατά τη και, τώρα Βεβαίως, και πριν και μετά. Mm -hmm. Οι φίλοι μου, οι γονείς μου, ο μου, ξέρεις... Δα... Ναι. <laughs> Αυτά που λένε τα κλασικά και αλήθεια λέω... Εγώ κρατάω πραγματικά. ότι πέρασες καλά... γιατί το να, είναι ευτυχι... να γυρνάς πίσω στον χρόνο... Έτσι, και οι αναμνήσεις σου να είναι ευτυχισμένε από τη δημιουργία ενός δίσκου είναι ότι καλύτερο... Δηλαδή. Ε, μπορεί, εγώ σου εύχομαι μόλις την καρδιά... να κάνει τρελές πωλήσεις πόσο πρέπει ο κύριος να αυξάνεται... <laughs> αλλά ό,τι και αν είναι... Όταν... Θυμάσαι αυτές mm -hmm. τις στιγμές που πέρασες και ήταν τόσο όμορφε. Ε, είναι μεγάλο, μεγάλο κέρδο. Είναι κέρδος. μεγάλο κέρδο και πιστεύω πραγματικά ότι μέρος αυτής της θετική ενέργειας έχει καταφέρει και έχει εγκλωβιστεί εντό εισαγωγικών σε αυτό το δισκάκι που φτάνει στα χέρια τους Γι' αυτό και το εισπράττουν έτσι τόσο θετικά. Mm -hmm. Ε, Ρωτάνε οι ακροακές μας πού μπορούν να βρουν το δίσκο Από πού μπορούν να τον αγοράσουν Ο δίσκος υπάρχει στο Στο δισκοπολείο Music Corner Στην Πανεπιστημίου mm -hmm. Επίσης στο δισκοπολείο του Ξυλούρι ε, Στο σε κέντρο το, Ναι, ναι και διαδικτυακά υπάρχει τρόπος ή όχι ακόμα δεν, δεν, δεν το υπάρχει. έχετε στήσει είναι, θα γίνει στο υπάρχει. μέλλον. Α, καλά και βέβαια όποιος μπει στο facebook ε, και γράψει Betty χαρλάφτη και βρείτε τη σελίδα της Μπέτη. Όχι τη σελίδα, το προφίλ τη Μπέτη. Δεν ναι. είναι σελίδα. Η σελίδα είναι κάτι που μπορεί να έχει όσου fan. Ε, ε, Απεριόριστο ενώ το προφίλ έχει μέχρι χιλιάδες και είναι αυτό που επικοινωνεί ο ίδιο ο καλλιτέχνη. Έχω κόσμο. προσωπική σχέση, πραγματικά έτσι. προσωπική. Οπότε επικοινωνώ με, με όσου είναι φίλοι, πραγματικά. Δεν Όποιος... είναι Έτσι, έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όποιο μπει λοιπόν στο Facebook και εντοπίσει το προφίλ σου, με ένα απλό μήνυμα μπορεί να. Βεβαίω και θα χαρώ να επικοινωνήσω με νέου και άγνωστου ανθρώπου. Και έτσι. αυτό το λέω και για τον προμηθευτεί το ακόμα και εκεί μπορεί να βοηθήσει. Αν είναι κάποιο από επαρχία μέχρι να βγει στο Ιντερνετ και ναι, ναι, ναι. θα χρειαστεί να το στείλει και τα λοιπά. Αυτά είναι τα Λοιπόν, ε, πάμε. Επόμενο κομμάτι σε στίχου του Χρήστου Γιανκόπουλου, αν δεν κάνω λάθο, ναι, είναι, είναι το Αδύνατο να κοιμηθώ. Σωστά. Σωστά, σωστά. σωστά. Ξέρει, ενώ έχει τίτλο το αρχείο, το MP3, λέω και κάποια τεχνικά έτσι για όσου ε, καταλαβαίνουν δεν έχει μπει ο τίτλος του κομματιού οπότε λέει κομμάτι τάδε το και πολύ να, να είμαστε προσεχού... λίγο ασυνεπής στους τίτλου. γι' αυτό, θα μας, θα μας... Γι αυτό ε, είχα και ένα μπέρδεμα προηγουμένως θα δείξουν επί οικια <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι. <laughs> μας αγαπάνε, νομίζω <laughs> λοιπόν ε, α ε... Σαξόφωνο το ανέφερες ποιος βέβαια, παίζει είναι, εωλευτή, το... ναι, ο Λευτέρης ο Ναι, ε, το Ευεβαίως. ξαναρωτάω γιατί είδα και το μήνυμα Λέει ε, ε, ε, κρατήσει ωραίο σαξόφωνο σοπράνο, ποιος παίζει <σφυρια> Οπότε <σφυρια> ναι, ναι. να το τονίσουμε Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Αδύνατον να κοιμηθώ φίλο μου, ο οποίος ε, είναι και πολύ ενημερωμένο και λέει θα ακούσουμε το το Μέρα Μαγιού του Μίκης Θοδωράκη, γνωρίζει ο, ο φίλο ότι η πέτη Χαρλάφτη συμμετέχει στην ε, οχήστρα... συνεργάτητα της ορχήστρας ε, ναι, της Μίκης δεν συνεργάζεται ναι. με την ορχήστρα Μίκης Θοδωράκης και πράγματι το έχει πει αυτό το κομμάτι ε, και αφού παρουσιάσουμε το άλμπουμ θα κάνουμε την προσπάθεια να το να το, έχουμε κι άλλα εκτός από το δίσκο, έτσι, οπότε θα προσπαθήσουμε να το ακούσεις. Ε, πολύ ωραία φωνή, γράφει και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω όπως συμφωνεί και η Μουντσάλι 22 και η Λίλη που ήρθε στην παρέα μας και όλοι οι υπόλοιποι ακροατές μας. Να είστε όλοι καλά. <laughs> λοιπόν, έχουμε ακούσει το μισό CD, το μισό δίσκο. Και πάμε τώρα σε αυτό που έλεγα πριν, που εμείς το κάναμε ροκ διασκευής την 28η Οκτωβρίου. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια, γιατί είναι από τα πιο σπουδαία τραγούδια που έχει γράψει, όχι μόνο ο Μιχάλης Ουγιούλο, από τα πιο, σπουδαία, τρα, πιο σπουδαίες μελωδίες που έχουν γραφτεί γενικώ mm -hmm. ε, στο ελληνικό τραγούδι και δεν είναι άλλο από το Ζεχρά. Για να σε ακούσουμε εδώ, Μπέτη, τι έχεις κάνει, να ακούσουμε και πώς το έχει πειράξει ο, ο Γιώργος ο Σχυνάς. και ζήλεψαν. Και μια νύχτα διχοσάστρα πήγαν στα παλια τα κάστρα και την κλέψαν. Έτσι το φέρε η τύχη και ζεχράσε να σε ήχοι παραδοθήκη. Στο φεγγάρι λέει κάποιο παλικάρι που προδοθεί. Λέω έχω αναμνήσεις φοβερές από αυτό το κομμάτι από το σχολείο Ήταν παράδοση της Ιωνιδίου έλεγα πριν στην Μπέτη ότι όταν πηγαίναμε γυμνάσιο το ακούγαμε από την μπάντα που έπεσε στις γιορτές του Λυκείου τη σχολική μπάντα που το είχε διασκευάσει instrumental, έτσι και το είχε κάνει όχι έτσι βέβαια Κάλα τι ωραίο ήταν αυτό δηλαδή πραγματικά και αυτό το κλείσιμο των Σαξόφωνα στο τέλο, η Πιναγιά ήταν yeah, yeah. ασύλληπτη. <laughs> και μου λέει Μπέτι ότι ο Γιώργος Κινά το έχει κάνει ακόμα καλύτερο, λίγο μετά το κλείσιμο. <laughs> ναι, η ναι. ναι. είναι ότι στα, στα live μα πλέον παίζεται όχι ακριβώ με αυτή την εποχή, αλλά με μια ακόμη πιο εξελιγμένη, η οποία πραγματικά. <laughs> είναι... Έχω μεγάλη περιέργεια. Πολύ, Σου λέω, πολύ, γιατί πολύ, αυτό το τραγούδι το πολύ... αγαπώ πολύ. Έχει σχολική παράδοση <laughs> στην Ιωαννίδη <Ενήδιο laughs> που πήγαινα. <laughs> και όταν πήγαμε εμεί στο Λίκιο μετά και αναλάβαμε την πάντα έτσι παρέα μου, mm -hmm. τη σχολική το συνεχίσαμε αυτή την παράδοση να το παίζουμε είναι ένα τραγούδι α, πραγματικά που σε εμπνέει λοιπόν ήρθε η ώρα να πάμε στον παλιό κόσμο και ο παλιό κόσμος ε, το γνωστό τραγούδι που έχει ε, ο πλήρης τίτλος είναι άσε τον παλιό κόσμο να λέει έτσι του Αλέκου Σακελάριου η στίχη ε, Βιάζομαι, ξέρεις, δεν σ' αφήνω να λες πολλά Παρακαλώ <laughs> Για να χαρούν όλα τα τραγούδια mm. Γιατί θέλω να ακούσουμε και άλλα Και πέρα από το CD και τα λοιπά ε, Ελεύθερα βέβαια. Mm. μου πετάς το ποτήρι Με διακόπτης, μου βαράς το τραπέζι Κάνεις ό,τι πρέπει Νιώθω άνετα έννοια σου Έχεις φροντίσει να νιώθω πολύ άνετα <laughs> Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Το «Άσε το παλιό κόσμο να λέει» Και συνεχίζουμε μετά την κουδέντουλα μας Να κάνει με κάπου γύρνα και πάλι στα παλιά. Και μη σου χίζεσαι, στα μυρά μου είσαι φίλο. και εντάξει αυτά τα τραγούδια θα συνεχίζονται για πάντα πιστεύω να ακούγονται ε, και όχι μόνο με ένα μελαγχολικό τρόπο δηλαδή μεταφέροντας το κλίμα μιας εποχής αλλά πιστεύω ότι τα περισσότερα από αυτά ε, δένονται και με την εποχή τη σύγχρονη με την οποία τα ακούμε και τι να πούμε για το επόμενο Έτσι νιώθω και εγώ ότι έχει αυτή η νοσταλγία και η μελαγχολία έχουν μείνει πίσω πια έχουν αρχίσει και ζωντανεύουν αυτά τα κομμάτια, γινόνται μέρος της εποχής μας. Ε, και προτιμώ να κρατώ τα καλά της τότε εποχής και τα καλά της ε, τωρινής. Ε, ήταν η εποχή της αρχοντιάς, όπως συνηθίζω να λέω. Κρατώ λοιπόν αυτή την αρχοντιά με τη σημερινή φρεσκάδα και προχωράμε. Έλεγα λοιπόν για το επόμενο το... Πιο κλασικό από αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει, α πούμε, ο Τραμπαρίφα. Στίχη Αλέξου Ακελάριου, Χρήστη Γανακόπουλου, του Αμήνου του δίδυμου τη Εποχή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε βρέμα Βρέμαν όλοι Τραμπαρίφα. Μετά θα σα πω κάτι για τον Τραμπαρίφα. Να το πεις τώρα, για να ναι, δυο χρονών Αν θυμάμαι καλά έχω, έχω τον πιο μικρό θαυμαστή ever Εξαιτίας αυτού του τραγουδιού Αλήθεια ναι, ναι. <laughs> Και τρελαίνεται γι' αυτό το κομμάτι <laughs> Είναι ο Γιαννάκης ο ο ο ο Το πιο λοιπόν. μικρός μου θαυμαστής Και πιο όμορφος <laughs> Βρε Μανουέλη τραυμαρήφα, πάμε να το χαρούμε στραβαντού γρου, στείλε ο χώρο του συγκρού. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Κι εγώ ποτέ δεν του χαλάσα Απόψε το κορίτσι που την έβγαλα την πέβελη που σταρό νύχτα γρόσερι και που σταρό νύχτα γρόσερι και ρεμπέλη απόψε που την έβγαλα Στην ακρογυαλιά Απόψε που υπαρχούνε τα ταλύρα Βρεμάνγκες θα οργώσουμε τα φαλύρα Βρεμάνγκες θα οργώσουμε τα φαλύρα Απόψε που υπαρχούνε τα ταλύρα κάτι της μπέτης τόση που ακούγαμε το τραγούδι και θέλω να το πω και στον αέρα. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα ο τρόπο του τραγούδι σε αυτό το κομμάτι ε, γιατί τι μου αρέσει εμένα σε ένα τραγουδιστή, σε μια τραγουδιστρία ούτε τα, το τρομερό εύρος ας πούμε στο, στη φωνή όσον αφορά τις κλίμακες που μπορεί να πιάσει, ούτε τα τσαλίμια ούτε τέτοια πράγματα που ε, εύκολα εντυπωσιάζουν κάποιον αλλά αυτό που δίνω πρώτο και κύριο βάρος ε, είναι το να ακούς ε, έναν τραγουδιστή να λέει κάτι και να είναι, είναι ο τάδε. Δεν μου θυμίζει κανέναν, είναι ε, πολύ ξεχωριστό, δηλαδή να έχει στίγμα. Και βέβαια στίγμα ταιριαστό με αυτό που λέει. Λοιπόν, ε, με εντυπωσίασαι πάρα πολύ ο τρόπος που το είπες αυτό και τι να πω χαρητήρια Χάρη να είσαι καλά πραγματικά, θεωρώ πολύ μεγάλο προσόν αν συμβαίνει αυτό που περιγράφεις γιατί έτσι είναι, έτσι είναι, ένα, για ένα στίγμα ε, αγωνιζόμαστε όλοι το προσωπικό μας ας πούμε Και αυτό είναι και κάτι και έμφυτο κατά μεγάλο ποσοστό, ε, δηλαδή ε, θέλω να πω ότι μπορεί να αποκτήσει κάποιος τεχνική μπορεί να αποκτήσει να βελτιώσει πάρα πολύ τον τρόπο που τραγουδάει αλλά δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λέμε η χρειά, ε, το στίγμα τη φωνή, mm -hmm. και το δεύτερο είναι η ψυχή που βάζει στο να, τραγούδι. Λέξτε, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Ναι. Αυτά τα δύο, και εγώ όταν ακούω, α πούμε, ερμηνευτέ. Νομίζω ρημιστές. περισσότερο γεννιέσαι παρά γίνεσαι. Και εγώ όταν ακούω τραγουδιστέ και ερμηνευτέ, πραγματικά αυτό κοιτώ και αυτό εισπράτω. Ε, Αλλάξαμε ώρα, ξέρει. Mm. Είδε πώ πέρασε η ώρα. Mm -hmm. Αλλά δεν έχω βάλει σηματάκια. Α ακούσουμε έστω και καθυστερημένα τα σηματάκια να πούμε στη δεύτερη ώρα επισήμως τώρα επισήμως. <laughs> Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας ραδιόφωνο Βρίσκεται si κοντά στην ήλια τη ζωή σου. Στον τόπο το δικτύο με τους σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου παραδείσου. Του μουσικού σου Καλησπέρα σα κυρίε αυτήν την στιγμή ακούτε το music radio. Έτωνε. στην παρέα μας είναι ο ξέρετος Χαρίσα Ρούνη, και επισκέπτες. Ναι, Παραγία, Παραγία, έχουμε, έχουμε ένα ενδιαφέρον βέβαια μήνυμα. Να, ε, να το κάνω στην εκπομπή. Ακούτε το monacha de la, και για κάτι perdonancia profunda, o que se não existe aquí ninguna. A Χωρί να χάνουμε χρόνο, έχω χάσει εγώ την επαφή μου με τους ακουρατές ενώ έχω καιρό να χαιρετήσω, είναι ο Κώστας Τσό, στην παρέα μα είναι η Σοφία, η ηχθής μα. και να πάμε στο κομμάτι νούμερο 10, στο track νούμερο 10, ένα πασίγνωστο επίσης κομμάτι που χαρακτηρίζει όποτε κάνουν αφιέρωμα για την Αθήνα πάντα παίζει αυτό το background του μήμητρα Ιφόρου, Αθήνα και πάλι Αθήνα. Ε, να υπενθυμίσω ότι ακούτε τον δίσκο «Πια να σε εσύ» της Μπέτη Χαρλάφτη που είναι ε, τραγούδια όλα του Μιχάλη Σουγιούλ έτσι όπως τα διασκέβασε ο Γιώργος Σκινάς. Πάμε να ακούσουμε Αθήνα και πάλι Αθήνα. Θα Α τα χείλη Μοσκού. Αθήνα και πάλι και η Αθήνα Και γέροι και νοι και, και, και, και παιδιά σ' αγαπού Με κρύο είμαι η Ακάδα αρέσει Αθήνα γιατί Όλη η γλυκιά Μαρσελάδα Στα χέρια σου Αθήνα μου έχει χτιστεί Όλη η γλυκιά Μαρσελάδα, στα χέρια σου μου έχει χρησιστεί Σκέψη μου θα τριγυρνά Αθήνα Ξελογιά γιατί είναι κι αυτός Λακιώτη. Μ Αθήνα και πάλι Αθήνα τα κόψε τα χείλη μου ασφού. Αθήνα και πάλι Αθήνα και γέροι γεννοί και, και παιδιά σου αγαπού με κρύο η λακάδα. Εσύ σ' Αθήνα γιατί Όλη η γλυκιά μας Ελλάδα Στα χέρια σου Αθήνα μου έχει κτιστεί Όλη γλυκιά μας Ελλάδα Στα χέρια σου Αθήνα μου έχει κτιστεί Και εμείς ως φανατικοί της Αθήνας που την αγαπάμε αυτή την πόλη όσως να μπω τη λέξη και αν έχει καταντήσει ε, δεν, πάβουμε, δεν πάβουμε να την αγαπάμε. Τι να κάνουμε. Ε, αυτή είναι η πόλη μα. Και ακούμε αυτά τα τραγούδια ε, με μια διάθεση ξέρεις, θετική. Με την έννοια ότι όχι ότι ευλογάμε, ξέρω εγώ κάτι που δεν αξίζει να το ευλογάμε και να το πενεύουμε. Mm -hmm. Αλλά ε, μα γλυκένει την καρδιά ρε παιδιά μου αυτή η πόλη μα να υμνείται. Και ποτέ δεν την βρίσκουμε μόνο. Έτσι, έτσι. Έχουμε ακόμη δυο τραγούδια να ακούσουμε από το δίσκο πιάνασες Εσύ» όπου επαναλαμβάνω υπάρχουν 12 κομμάτια του Μιχάλη Σουγιούλ Διασκευασμένα, σύγχρονα και πολύ, πολύ όμορφα με τη φωνή τη Μπέτση Χαρλάφτη. Συγγνώμη που το διακόπτω, Χάρη. Είναι 12 tracks, 13 κομμάτια, γιατί το τελευταίο είναι πορτπουράκι. Με δύο κομμάτια μαζί. Ε, ε, εγώ κοίταζα, ξέρει το. Και όχι γιατί είμαι προληπτική, γιατί δεν ήθελα, α πούμε, να βάλω 13 τραξ. Προλαβαίνω όσου το σκεφτούν. Απλώ γιατί, επειδή στο πίσω μέρο του μυαλού μου έχω και τον χορό, θεωρώ ότι για αυτό το σιντί θα μπορούσε κάλλιστα να. Να, να είναι έτσι μια αφορμή ναι. για χορό όπως mm -hmm. και θα γίνει θα, θα σας εξηγήσω πορεία γιατί. Ε, το τελευταίο κομμάτι που είναι Βαλσάκη τα τελευταία δύο κομμάτια που είναι Βαλσάκια τα έχω, τα έχω ενώσει για να μην σταματήσει χορό. Μάλιστα έτσι θα κλείσουμε το δίσκο ουσιαστικά είναι το τρακ 12 αλλά είναι δύο τραγούδια είναι δύο ναι. Αν θυμάμαι καλά στο συντήμο είχα 13 α, τραγούδια αλλά 14 track mm. αλλά δεν το έκανα για το 13 απλά είπαμε στο τέλος να βάλουμε και μια πιο σύντομη εκδοχή ενός τραγουδιού να είναι λίγο πιο mm -hmm. μικρό σε διάρκεια να, mm -hmm. ε, και καλά για να Φιλοτιμηθεί κανένα ραδιόφωνο να το παίξει ε, Να μην κολλήσουν στο ότι ήταν 4,5 λεπτά Να το κάνουμε και σε μια διάρκεια 3,5 λεπτό Μάλιστα. Φυσικά κανένα ραδιόφωνο δεν αδέσει να παίξει <laughs> Το κομμάτι Αλλά <laughs> έχουν συρρυκνωθεί και αυτά ναι, εντάξει, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν ε, Και αφού είπα και εγώ το πόνο μου <laughs> Πάμε παρακάτω <laughs> Και κάτι με τραβά Κοντά σου του Μίμη Τραϊφόρου Ένα πολύ πολύ ερωτικό τραγούδι Αυτό σωστά <laughs> Για να δούμε πως το α, ερμηνεύει η Μπέτι Να το βρω και όλα στη λίστα, να το βάλω να τα ακούσουν και οι κρατές μας θα ήταν τέλειο Λοιπόν, έλα εδώ είναι, κάτι με τραβά Και σου για την ερώτηση για σου Κούξ Θα την κάνω σε πανδιά. λίγο στον αέρα στην Μπέτι με μια αρμόνικα τρελή Με ένα τσιγκάνικο βιολί Σου κάνω μάγια Αν μάθω πάλο να αγαπάς Όσο μακριά μου κι αν θα πας Θα σε βοάθει Από μια ψεύτρα σου ματσιά Έπεσα μέσα στη φωτιά Και γίνα να σταχτή Θα με τραβά κοντά σου Μα δεν ξέρω τι το Η σφαίρα που γυρνά, ο χρόνο πίκρες Μα κερνά αν θέλει, σκέψου. Άψε τα λόγια, τα πολλά. Άσε τα σκέρτσα, τα τρελά. Και συμμαζέψου. Πρώτου κι εγώ σε βαρεθώ. Έλα με δήμα πιο γοργό. Έλα κοντά. Τη νύχτα στη σιγή να μου διατρέψει μια πληγή από την καρδιά μου. Απ' τη μέτρα κοντά σου μ' αφέντρε τι. Λάχταρο τον έρωτα σου μπε, μου το γιατρή. <μυρίζει> <μυρίζει> Έχει μείνει ένα ακόμη κομμάτι Μπέτι. αυτό το ουσιαστικά το διπλό που είναι mm -hmm. δύο βαλσάκια μαζί και είναι η τελευταία γεύση, τελευταία δαγκουματιά mm -hmm. <laughs> από το δίσκο. Από το πιάτο αυτό που λέγεται Πριν όμω θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν αυτό που μας ρώτησε ο φίλος μας ο Κούκς, αν πέρα από διασκευές έχεις κάποιο υλικό καινούριο από κομμάτια, δηλαδή α, αδημοσίευτα, που ετοιμάζεις και έχει σκοπό κάποια στιγμή στο μέλλον να σε ακούσουμε ε, με α, αυτά; Ευχαριστούμε, Κούπους, για την ερώτηση. Α, ναι, υπάρχει υλικό και μάλιστα η αρχική σκέψη ήταν να βγει το, πρωτογεν... το πρώτο υλικό, το πρωτογενές, το αδημοσίευτο, mm -hmm. α πούμε. Ε, μετά προέκυψε όμως αυτός ο δίσκος, όπως περιέγραψα στην αρχή της εκπομπής, κυρίως από την επιθυμία του κόσμου που με ώθησε να το κάνω και τον ευχαριστώ πραγματικά, όπως και ευχαριστώ τους, τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή που κάνουν τον κόπο να μας ακούσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μας, να μας πούν την καλύτερη κουβέντα. Αυτό για μένα είναι μαγεία και είναι πραγματικά μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω αυτό που κάνω. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου Να το, το πω η... και εγώ συγνώμη και εγώ να το πω αυτό να το υπογραμμίσω και από μεριάς μου ε, Παιδιά είσαστε το καλύτερο εκρονατήριο και να ξέρετε όταν ε, μια εκπομπή έχει ζωντανούς καλεσμένους Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφορετική βγαίνει όταν συμμετέχετε. Δεν ανάγκη να μπαίνετε και να Γράφετε πάντα ότι σας αρέσει κάποιο οτιδήποτε. Παρότι βέβαια όταν αυτό βγαίνει και έτσι με ειλικρίνεια όπω το κάνετε σήμερα ζεσταίνει πάρα πολύ τον καλλιτέχνη. Αλλά και μόνο ότι συμμετέχετε, ακούτε, σχολιάζετε, ρωτάτε κτλ., ε, αλλάζει τελείω την εκπομπή και αλλάζει τελείω το κλίμα και σε μένα με τον καλεσμένο μου και ε, γενικότερα γι' αυτό είναι πάντα εγώ το γράφω όταν κάνω τις αναγγελίες των εποπών με ζωντανούς καλεσμένους πόσο σημαντικό είναι να είτε στο δωμάτιο επικοινωνίας είτε με μηνύματα στο στούντιο να, να συμμετέχετε, συνέχιση Βέβαια, βέβαια ε, Η απάτηση στην ερώτηση λοιπόν είναι ότι ναι υπάρχει υλικό ε, το οποίο ευελπιστώ να εμπλουτιστεί στην mm -hmm. πορεία κι άλλο και κάποια στιγμή να προκύψει ένας δεύτερος δίσκος με τραγούδια καινούρια με τραγούδια καινούρια mm -hmm. ναι. τα οποία αλήθεια να σε ρωτήσω εγώ τώρα ε, φαντάζομαι έχοντα ακούσει και αυτό το υλικό και γενικότερα έχοντας στο μυαλό σου το κλίμα του πώς θα είναι θα σημίζει αυτό το CD ή θα μας πάει σε άλλα πράγματα Χάρη μου, ό,τι και να σου πω αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και ψέμα. <ΣΣ> γιατί? Γιατί τα πράγματα είναι ρευστά, αλλάζουν. Έχω στο, φυσικά έχω στο κεφάλι μου τη ατμόσφαιρα, τη στυλ κλπ. Όλα αυτά όμως αλλάζουν και διαμορφώνονται και τα αφήνω και εγώ να αλλάζουν και να διαμορφώνονται όπως τα φέρνει ας πούμε η ζωή και... Αυτό το αλυσβερήσει ενέργειας που γίνεται το χώρο χρόνο, Να το πω έτσι λίγο πιο Εδώ, έτσι, <laughs> Ήταν <έτσι, laughs> <οτι> να <έχουν άκουσει. laughs> Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κλείσιμο αυτού του όμορφου δίσκου Που, εγώ να ξαναπώ, μπορείτε να τον προμηθευτείτε Είτε στο Music Corner, είτε στο δισκοπολείο του Ξυλούρη Στη Στοά, εκεί στην Αθήνα, στην Πανεπιστήμιο Δεν είναι στο Α αυτή, μεταξύ Πανεπιστημίου και στα δύο ε. Ε, λίγο μετά το σύνταγμα και επίσης σε λίγο θα βγει και διαδικτυακά ακόμα δεν είναι, μπορείτε απλά ε, αν κάποιος δεν είναι από Αθήνα να τον βρει ε, με ένα μήνυμα στην, ε, στην Πέττη ναι, στο εσύ. facebook και είναι η στιγμή να πούμε ποια είναι αυτά τα κομμάτια φυσικά ποιος δεν ξέρει το πάμε σαν άλλοτε και το για και κελαίζονται τα πουλιά Έτσι, πιο χαρούμενο και, ε, και φά το κλείσιμο δίσκου δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε είναι το track νούμερο 12 αλλά είναι δύο κομμάτια λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Σελήνη. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλοτε, θα σε κρατώ από το χέρι και τη στάλασσα στα γέρι, τη μπροσκιά του θα μας φέρει. Πάμε σαν άλλοτε, πάμε σαν άλλο τε, πάμε Βρεθούμε με δημαργό στα αλλημέρια μας τα παλιά Σε κι εγώ, ση κι εγώ, στη Γαλή Radio Music Heaven. Και και και με το Χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven. κάθε κυριακή έξι με 8. Την Πέτη είχα εδώ στο στούντιο Και μόλις ολοκληρώθηκε Η ακρόαση ολόκληρου του φρέσκου δίσκου της Καλή επιτυχία, καλοτάξεντος Και από μένα και από όλους του ακρόατε του Σας ευχαριστώ πραγματικά Και Από την καρδιά μου, να είστε καλά Και έχουμε ακόμη μισή ώριτσα mm -hmm. Όπου θα απολαύσετε την Πέτη Σε κομμάτια που έχει τραγουδήσει Από live που έχει κάνει ε, τώρα. Ε, κάποια είναι από live, ναι. κάποια είναι από studio Πριν ε, αρχίσουμε έτσι, να απολαμβάνουμε αυτά τα σπουδαία τραγούδια που μου έχεις φέρει εδώ να βάλουμε να ακούσουμε Θέλω να σε ρωτήσω, ε, μέχρι τώρα έτσι, να μου αναφέρεις κάποιους χώρους Ήδη αναφέραμε κάποια πράγματα, έτσι, να αναφέρουμε κάποια, κάποιες συναυλίες Που τις θυμάσαι έτσι, με, με όμορφο τρόπο Και επίση, αν έχεις κάτι στα σκαριά, mm -hmm. πώς ζωντανές μιλώ Hmm. Ε, δεν ξέρω αν μπορώ να επιλέξω από τις αναμνήσεις των ζωντανών εμφανίσεων γιατί ε, νομίζω ότι είμαι τυχερή σε αυτό Ήταν όλες ε, για μένα υπέροχες, δεν ξέρω για το κοινό Πάντως ε, όλες σε μένα αφήναν μια έτσι, επίγευση πολύ πολύ πολύ ευχάριστη ε, και ένα συνέστημα πληρότητας Οπότε θα ήταν άδικο από το πιο μικρό μαγαζί ή μπαράκι που έχω τραγουδήσει μέχρι μεγάλε παραγωγέ και σκηνέ κλπ. Και ήταν πραγματικά όλα εξίσου αγαπημένα. Είναι όλα εξίσου αγαπημένα ω αναμνήθει. Τώρα, στο, στο μέλλον, αυτό που ετοιμάζεται είναι μια συναυλία στην Καλαμάτα με την φιλαρμονική. Που είναι και ο τόπο καταγωγή, έτσι από τοπο, δεν είσαι. Από Κόρυνθο είμαι. Από, Κόρινθο. από, από, Κόρινθο. από Πελοπόννησο όμω είμαι, mm. ναι. Ε, ο παπάς μου από η Κορίνθια η μητέρα μου μικρασιάτησε μου αρέσει να το αναφέρω αυτό ναι, και βρήκα εδώ και την ευκαιρία <laughs> και ετοιμάζε, ετοιμάζεται λοιπόν αυτή η συναυλία στην Καλαμάτα με τη φιλαρμονική της, του Δήμου Καλαμάτας mm -hmm. Α, Μάλιστα, αφή. ο οποίος ψάξει στο ελευθερία.gr που είναι το site της Επιμερίδας Ελευθερίας της Καλαμάτας ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. μπορεί να βρει και ε, μια ε, ωραία συνέντευξη Μπορεί να βρει μια ωραία συνέντευξη που έχει δώσει εκεί Πρόσφατα, ναι, μου πήρε μια συνέντευξη Μαρία το μαρά από το Επιμερίδα Ελευθερία και άλλη μια συνευλία στη Ρόδο Αυτά είναι στα Σκαριά Μάλιστα, έτσι ε, ε, Είναι ωραίο να ακούς σχέδια που μπορούν να υλοποιηθούν γιατί έτσι που είναι οι καταστάσεις πολλοί σχεδιάζουν πράγματα και λίγα γίνονται αλλά ε, χαίρομαι που είσαι... Γι' αυτό και εγώ λέω τα σίγουρα γιατί γενικώ σχεδιάζω πολλά <laughs> αλλά λέω τα σίγουρα okay. <laughs> Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε ε, χρωστάμε το μέρα μαγιού στον φίλο μας τον Κούξ αλλά ε, θα το ακούσουμε λίγο μετά πρώτα λέω να, πρώτα λέω να ακούσουμε συγγνώμη για αυτέ τι παραμορφώσει. Δυστυχώ το στούντιο δεν έχει μόνο <χει> και περνάνε από έξω ολοφορία. Λοιπόν, Είπαμε, ε... είναι πολύ ζωντανή αυτή Ναι, είναι πιστεύτε. ζωντανή. Είναι, εγώ σου το είπα και όταν ήρθε, ε, το ξέρουν και καλά και οι ακροατέ μα. Εδώ είναι σαν να έχει έρθει μια επίσκεψη σε ένα φίλο και του έφερε το CD. Έλεγα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. έτσι νιώθω και είναι πολύ ωραίο αυτό. <χει> <χει> λοιπόν. Καθώ λοιπόν νυχτώνει σιγά-σιγά, γιατί ήρθα απόγευμα στι 6, πλέον όμω έχει νυχτώσει, α ξεκινήσουμε με τη νύχτα μαγικά. Τέλεια. Του Μίχη θα δωράξει. Του Μίχη θα δωράξει η στήμη του αδελφού Έλληνα. του Γιάννη. Έτσι, να τα, να τα λέω αυτά. Το μεγάλο Έλληνα. Νύχτα μαγικιά. λίγο την ένταση στα, στους υπολογιστέ σας γιατί δεν έχω να δώσω άλλο και είναι λίγο πιο χαμηλή ένταση σε αυτά τα κομμάτια οπότε μπορείτε να το διορθώσετε εσείς από μόνοι σας, δυνάμωστε λίγο την ένταση η μουσική που μας ταξιδεύει και μας ε, ανεβάζει σε άλλα ύψη αλλά αν δεν βοηθάει και η φωνή και ο τρόπος που αγγίζεις ε, αυτή τη μουσική δηλαδή ε, αυτό που με μια άπλη κουβεντούλα λέμε το πόσο την ψυχή σου δίνεις και το πόσο μέσα στη μουσική και στα λόγια του έργου είναι, είναι ο ερμηνευτής αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα η νύχτα μαγικιά του Μίκη ήταν αυτό που μόλις ακούσατε και έχει την πρώτη παραγγελία από CD okay. <laughs> δηλαδή ε, είναι ο φίλος μας ο συνθέτης του Zero Project ο οποίος ε, ε, ε, μου γράφει ότι ε, ε, είναι μέλος οικογένειάς του που έχει ξετρελαθεί και αν μπορεί να σε προσεγγίσει μέσω του Facebook, για να, γιατί δεν είναι Αθήνα. Φυσικά, αυτό είπαμε και πριν, μπορείτε να βρείτε. Γράψτε με λατινικού χαρακτήρε. Μπέτι, χαρλάφτη. Μεγάλη μου χαρά. Θα βρείτε το προφίλ, Μας. θα τη στείλετε ένα μηνυματάκι και θα Υπάρχει... το κανονίσει η Μπέτι και θα σα το στείλει. <laughs> Μεγάλη μου χαρά να ταξιδέψει όπου είναι επιθυμητό το CD αυτό. Αν ο, ο κόσμο αγαπάει τι ωραίε δουλειέ, ε, ε, θα διευκολύνει και την διάδοση του και τη διανομή δηλαδή mm -hmm. όχι να πούμε στον κόσμο ότι η εποχή σήμερα δεν είναι εύκολο να γίνει μια διανομή ενωσήντη δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα το βγάζει κάποιος άνθρωπος κάτι και αυτό αυτόματα δεν συνεπάγεται δηλαδή ότι θα είναι σε όλη την Ελλάδα όπου, όπου υπάρχει τα πράγματα είναι δύσκολα αλλά προτιμώ να βλέπω τη θετική πλευρά και νομίζω και πιστεύω ότι με θετικές σκέψεις αγάπη και βοήθεια και δύναμη ε, όλων, όλα πηγαίνουν όπως πρέπει τελικά. Η μουσική έχει τον τρόπο τις όταν αξίζει ε, και οι άνθρωποι που την παράγουν και την ε, κοινωνούν στο κοινό, έχει του τρόπους και τα κανάλια να περάσει, να ταξιδέψει να φτάσει όπου πρέπει να φτάσει. Ε, τώρα νομίζω ας βάλουμε το μέρα μαγιού. έχουμε και παραγγελία που κρατει, βεβαίως, α, επιθυμία. Α, α, η παραγγελία είναι από... του φίλου του Κούξ, ο οποίος μάλιστα το ήξερε και από μόνος του, το είχε υπόψη του. Ε, πες μου, Μπέτι. Είναι, από... είναι μια ζωντανή ηχογράφηση. Από τον Ιαννό, δεν από είναι? Από τον Ιαννό. Ε, από την παράσταση Συλίτουργο, που ανέβηκε το Πάσχα, μια μουσική παράσταση. Και... Θα το ακούσουμε από Έχω να αναφέρω ναι. και τους συντελεστές στην ναι. κιθάρα είναι ο Νίκος Παραουλάκη Στο βιολοντσέλο η Μυρτώ Δημήτρου στον Στο μπουζούκι ο Στέλιος Βαρβέρης Και στο πιάνο Αλλά και στην ενορχήστρωση όπως πάντα Ο Γιώργος Σχοινάς Ακούμε λοιπόν την Πέτη Χαρλάστη, Όπως ερμήνευσε στις 9 Απριλίου του 2012 Το Μέρα Μαγιού το η στο, στον ιανό, πέρσι, πέρσι, το 2012 δηλαδή, έχουμε μπει στο 2013 και το ναι, ναι. πέρσι που λέω... Μαθηματικά φαίνεται... είναι πέρσι, αλλά <laughs> μέσα <laughs> μα είναι φέτος. Και ζητώ πάλι συγγνώμη για την χαμηλή ένταση, αλλά έτσι είναι δυστυχώς είναι ένα τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορώ να το λύσω με τις μικρές μου γνώσει. Ξεκινάω ήδη με φουλ ένταση, οπότε όταν μου τυχαίνει κάτι χαμηλά ηχογραφημένο, δεν έχω άλλο να δώσω. Είναι ζωντανή ηχογράφηση, οπότε γι' αυτό και η διαφορά στην ποιότητα. Παρ' όλα αυτά, να πάμε να ακούσουμε κι άλλη ζωντανή ηχογράφηση, Μπέτι. Mm -hmm. Λοιπόν, τι θα μου διαλέξεις τώρα? Mm, να βάλουμε κάτι από Χρήστο Λεοντή, που είναι αγαπημένο, πολύ πολύ αγαπημένο συνθέψης να βάλουμε να, το ξενιτεμένο μου, μου πουλί μιας και έχουμε από ό,τι καταλαβαίνω και ανθρώπους από το εξωτερικό που μας ακούνε από ό,τι ναι, διαβάζει ναι, έτσι ναι, έχουμε ναι, Ιταλία ναι. και έχω και εγώ φίλους που ξέρω ότι με ακούνε αυτή τη στιγμή ας βάλουμε λοιπόν για τα ξενάκια μας το ξενιτεμένο μου πουλί τέλεια στα ξένα πούσε σου στέλνω μήλωσέ πετέ κι δωνη σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα χρυσό μαντίλι. το δάκρυ είναι και η το μαντίλι. Ξένη τεμένο μου πουλί εκεί στα ξένα πούσε ξένοι σου πλένουν τα σκουτιά ξένοι στα σαπουνίζουν Στα πλένουν μια, στα πλένουν δυο, στα πλένουν τρει και πέντε και από τις πέντε κι ύστερα, στα ρίχνουν στο σοκάκι Τα μια, τα πλένουν δυο, τα πλένουν τρει και πέντε. Κι από τις πέντε και από τι πέντε εκεί στερά ρίχνουν στο σοκάκι. Πάρε ξενέν τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, και συρες στην πατρίδα σου σε καρτερή φαμελιά σου. Πάρε ξενέν τα ρούχα σου. Άρε και τα σκουτιά σου Και εσύ την στην πατρίδα σου Σε καρτερή φαμελιά σου. Να ανταποδώσουμε τα φιλιά και την αγάπη στην Έλενα ε, Επίσης να διαβάσω αυτό που μας γράφει ο Μκουκς Με το οποίο δεν θα μπορούσα να μη συμφωνήσω 100% γράφει ότι τα λόγια είναι περιτά ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα τέτοιες φωνέ που λένε τέτοια τραγούδια. Ε, και τα δύο σκέλη αυτής της παρατήρησης είναι σημαντικά και όσο αφορά τη φωνή αλλά και φυσικά για αυτά τα τραγούδια που ε, είναι τέτοιο σημαντικό κομμάτι για, για αυτούς τους ανθρώπους που ζούμε σε αυτή τη χώρα που αν δεν τα έχουμε αποσκευή, δεν νομίζω ότι θα βρούμε δύναμη να συνεχίσουμε να πορευόμαστε εδώ πέρα. Είμαστε τυχεροί που τα έχουμε ως αποσκευή, όπως λες. Εδώ Είμαστε στηρίζει τυχεύει. η Μπέτη ακόμα και αυτού που είναι έξω, όχι εμάς. Δηλαδή, δεν δε πρέπει... ευχαριστούμε Κουκ πολύ για τα καλά ναι. σου λόγια και για τη δύναμη που μας δίνεις. Να είσαι καλά. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να χαθούν. Και φυσικά και καινούρια πράγματα περιμένουμε από την Μπέτη, αλλά και αυτό δεν είναι λίγο, έτσι, το να μεταφέρουμε ε, κομμάτια όπως... Ε, ε, αυτά που λέει στα live της Μπέτη και ω μέλος της ορχέστας του Μικηθοδωράκη αλλά και γενικότερα στις ζωντανές εμφανίσεις οι επιλογές είναι πάντα ε, μεγάλα τραγούδια τα οποία πολύ σεμνά αλλά και πολύ ε, δυνατά τα Δεν ξέρω τι είναι μεγάλο τραγούδι ξέρω ότι ε, επιλέγω αυτά που επιλέγει η ψυχή μου mm -hmm. κάπως, mm -hmm. έτσι. Mm -hmm. κάπως έτσι θα το περιέχει. Αυτά που αγαπάς εσύ, που έτσι, αγαπώ, δεν, δεν εγώ, το, ναι, το κριτήριο δεν είναι άλλο παρά αυτό. Έτσι. Έχουμε ακόμα δέκα λεπτάκια εκπομπής. Να καλησπερίσω και την αριστερά, την Αγία της Ροκ, η οποία θα ακολουθήσει ε, στο επόμενο δίωρο με την όμορφη εκπομπή της ε, «Δύσκολες καταστάσει, που πάντα σας βάζει ε, πολύ πολύ όμορφα τραγούδια. Να καλωσορίσω Πανζού, Φίλιππο Σέμ, γεια σου Φίλιππε μου. Ε, ποιον άλλο δεν έχω χαιρετές Το Δημήτρη, το 1965 Το Στέλιο Κολινιάτη ε, Τον Αχιλέα 23 ε, Και όλους εσάς που Καμιά φορά ξεχνάω έτσι να βλέπω τα nickname σας ε, Ενώ οι υπόλοιποι φυσικά ε, Χρησιμοποιούμε την έμφραση Δροπαλή επισκέπτες είναι όσοι δεν κάνουν login Στο heaven και απλά μας ακούνε Χωρίς ε, Λοιπόν, θα, σε αυτά τα 10 λεπτά προλαβαίνουμε σίγουρα δύο κομμάτια να ακούσουμε. Το πρώτο από αυτά... Να συνεχίσουμε με Λεοντή. Να συνεχίσουμε με Το Λεοντή, Το νανούρισμα, τον Λεοντή. Με Φεντερίκο Καρθία Λόρκα, η σε απόδοση του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ανούρισμα. το ρομυ Φοβάσαι, yo καμου τον Ιλιο. Ακριβώ, μου αγχωρεί, Ιλιοχώ. Νηστό. Όταν αφοβάσαι, yo καμου τον Ιλιο. Ακριβώ, μου αγχωρεί, Ιλιοχώ. Αφού ακούσαμε το ε, Νανούρισμα του Χρήστου Λεωδί, Φρεντερικό Λόρκα. Ακούσαμε και πριν Μίκη έτσι. Ε, νομίζω ότι πλησιάζοντα Τέλος τέλο ε, δεν θα υπάρχει καλύτερο κλείσιμο από το να ακούσουμε και κάτι από τη φωνή σου να τραγουδάει. Κουρατζιδάκι. Mm -hmm. ε, ποιο να είναι, λε. Ασύνο και μάλλον. Ασύνο και μάλλον, λοιπόν, με στίχο, σε στίχου του Νίκο Γκάτσου, μετά το τραγούδι. Θα χαιρετήσουμε του ακροατέ και θα δώσουμε σκητάλη στην Αριστεία να σας συνεχίσει να σας πάρει μαζί τη μέχρι τις 10. Δυναμώστε, ξαναλέω την ένταση, να το. Ε, όσο μπορείτε να το ευχαριστήσουμε. <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέα που κάναμε απόψε και ειλικρινά νομίζω ότι οι ακροατές μας εδώ στο ραδιόφωνο του Music Heaven γνώρισαν μια νέα πρόταση, πάρα πολύ αξιολόγη. Μιλώ για την δισκογραφική σου δουλειά, την πρώτη σου σε τραγουδιών του Μιχάλη Σουγιούλ με τίτλο «Ποια να εσύ» αλλά μιλώ φυσικά και για την τραγουδιστική σου παρουσία, για τη φωνή σου, για την ερμηνεία σου, για το σεμνό πάθος σου, με αυτές τις δύο λέξεις θα χαρακτήριζα την εντύπωση που παίρνω ακούγοντας εσένα να τραγουδάς, με μια πολύ αγαπημένη χρειά φωνής, η οποία αν υπάρχει, πώς το λένε, ε, θεός της μουσικής να το πω έτσι, mm. σίγουρα δεν θα μείνει εδώ και θα μας δώσει πολλά πολλά πράγματα στο μέλλον. Πολύ όμορφο αυτό που είπες χάρη πραγματικά. Σε ευχαριστώ με τη σειρά μου. Υπήρξες υπέροχος ε, οικοδοσπότης πραγματικά. Ευχαριστώ, δεν ξέρω να το πω αλλιώς, ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με βοήθησε να φτάσω σε εδώ και όλους τους καινούριους φίλους και ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επαφή με αφορμή τη μουσική. Ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Καλή νύχτα, μάλλον. Αυτός ο κόσμος, όταν θέλουμε, αλλάζει. Πράγματι, όταν θέλεις αυτός ο κόσμος, αλλάζει, μάλλον. Αυτό κρατάμε, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Και